Στοίχη 12 -29. «Ο Κύριος είναι το φως του κόσμου» 12 Πάλι λοιπόν ομίλησε προς αυτούς ο Ιησούς και τους είπε «Εγώ είμαι το φως όχι μόνο των Ιουδαίων αλλά ολοκλήρου του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί με πλήρη εμπιστοσύνη και ελπίδα και με πρόθυμον υπακοίνη στους λόγους μου δεν θα περιπατήσει ούτε θα ευρεθεί ποτέ στο σκότο τη πλάνη και της αμαρτίας» αλλά θα έχει μέσα του το ζωηφόρον και πνευματικόν φως που προέρχεται από την αληθινή ζωή των Θεών. 13. Κατόπιν λοιπόν από την τολμηράν αυτήν βεβαίωσιν του Ιησού περί του εαυτού του, είπαν προς αυτόν οι Φαρισαίοι, «Συ, αυτοσυσθενόμενος εγωιστικός, δίδει μαρτυρίαν για τον εαυτό σου. Δια τη μαρτυρίαν σου όμως αυτήν δεν εγγιάται κανεί ότι είναι αληθής και δεν προέρχεται εκ φυλαυτίας και αυτοθαυμασμού». 14. Απεκρίθη ο Ιησούς και του είπε «Κι αν εγώ δίδω μαρτυρίαν δια των εαυτών μου, η μαρτυρία μου είναι αληθής και αξιόπιστος, διότι εγώ γνωρίζω καλῶ από που ήλθον δια της ανανθρωπήσεώς μου και που θα υπάγω μετά την αναλήψή μου. Ήλθον από τον ενουρανής πατέρα μου και θα υπάγω πάλιν εις αυτόν. Η αποστολή δε επάνω δός μου αυτή εγγυώνται περί του ότι η μαρτυρία μου είναι αληθή. Συς όμως δεν ελάβετε ενδιαφέρον να μάθετε και γι' αυτό δεν εξέβρετε από πού ήλθον ή πού θα υπάγω. 15. Σή κρίνετε επιπόλαια σύμφωνα με το εξωτερικό φαινόμενο της ανθρωπίνης μου φύσεως. Εγώ δε προς το παρόν και πρώτης δευτέρας μου παρουσίας δεν καταδικάζω κανένα ώστε να σας τιμωρήσω για την απιστία σας αυτήν. 16. Κι αν δε αναλάβω από τώρα το έργο του Κριτού. Η απόφασή μου και η κρίση μου θα είναι αληθή και δικαία, διότι δεν είμαι μόνο, αλλά είμαι και ο πατήρ, ο οποίο με απέστειλε και κρίνομεν και οι δύο μαζί. 17. Και στο νομον δέδια, τον οποίον καυχάστε ότι είναι δικό σα, είναι γραμμένον ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία είναι εγκυρος και δύνατη σε αυτή να στηριχθεί απόφαση νόμιμο και ισχυρά. 18. Και στην προκειμένη περίσταση, «Εγώ είμαι ο ένας Μάρτυς που μαρτυρώ τον εαυτόν μου και δεύτερος Μάρτυς μαρτυρεί διεμέ πατήρ που με έστειλεν στον τον κόσμο. Δεν είναι λοιπόν μεμονωμένη η μαρτυρία μου, αλλά βασίζεται και επί της μαρτυρίας του πατρός μου». 19. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν «Πού είναι ο πατήρ σου για να ακούσω με τη μαρτυρία του» «Απεκρίθη ο Ιησούς «Ούτε με γνωρίζετε ότι είμαι φύση Υιός του απεκριθη ο Ισου. ουτε με γνωριζετε οτι ειμαι φυση ω του θεου ουτε τον πατέρα μου». Εάν εξ αρχής εδίδετε εμπιστοσύνη σε με και δια της συμμορφώ σε όσας προς την διδασκαλία μου, είχατε εκπείρας γνωρίσει ποιο είμαι, θα εγνωρίζετε και τον πατέρα μου, τον οποίο φανερώνω εις τους πιστούς ακολούθους μου με το φως της διδασκαλίας μου και την θεία ζωή μου. 20. Αυτούς τους τόσο σοβαρούς και τολμηρού λόγους τους είπε ο Ιησούς πλησίων του θησαυροφυλακίου του ναού, διδάσκον εις αυτόν των ιερών περίβολων του ναού. Κι όμω. Μολονότι το θησαυροφυλάκιον ή το πολύπλησίον της θεθούση, όπου εδίκαζε το συνέδριον, κανεί δεν τον συνέλαβε διότι δεν είχε ενέλθει ακόμη η ορισμένη από τον Θεόν ώρα της ηλίψης και του θανάτου του. 21. Εφόσον λοιπόν κανεί δεν είναι να τον εμποδίσει από τον να διδάσκει, είπε πάλιν εις αυτούς ο Ιησούς. «Εγώ φεύγω από την παρούσαν ζωήν και πηγαίνω προς τον ενουρανής πατέρα μου». «Η στιγμάς δε απελπισίας θα με ζητήσετε ως μεσίαν και Λυτρωτήν σα. Λόγω της απιστίας σας όμως, θα αποθάνετε μέσα στην αμαρτία σας, χωρισμένη εντελώ από τον Θεόν. Εκεί που πηγαίνω εγώ, σεις δεν μπορείτε να έλθετε, για να έβρετε πλησίον μου τη σωτηρίαν σας. 22. Έλεγω λοιπόν, Ιουδαίοι, μήπω αυτοκτονήσει και θανατώσει θα μόνος του τον εαυτόν του, διότι λέγει, όπου εγώ πηγαίνω, σεις δεν μπορείτε να έλθετε. «Ορισμένος δε, εάν σκέπτεται να αυτοκτονήσει, εμεί δεν θα τον ακολουθήσουμε ποτέ στον Άδυν. 23. Και είπεν ει αυτού. «Συσίστε από τα κάτω, από την υγιή, και είστε κυριευμένοι από υγιήνα σκέψει και λατήρια. Εγώ είμαι από τα επάνω, από τον ουρανό, με φρονήματα και σκέψεις εντελώ αντίθετα από τα διδικά σα. Συσίστε από τον μάταιο και αμαρτωλό αυτών κόσμον, διότι κατέχεστε από τα σαρκικά φρονήματα των του Θεού ανθρώπων. Εγώ δεν είμαι από τον κόσμο αυτόν. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να μη χωριστώμεν διαπάντό. 24. Αφού λοιπόν είστε από τον κόσμο αυτόν, σας είπα ότι θα αποθάνατε βυθισμένοι σε αμαρτία σας. Διότι, εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι ο μόνος και πραγματικός σωτήρ, θα αποθάνατε θαμένοι σε αμαρτία σας. 25. Κατόπιν λοιπόν τις βεβαιώσεις αυτή του Ιησού, του έλεγαν εκείνοι, «Και ποιος είσαι εσύ, ώστε χωρίς σε να είναι αδύνατο να σωθώμεν» και οι απάντηση ο Ιησούς είπεν σε αυτούς «Ακριβώς και εξ η είμαι εκείνο που σας λέγω τώρα» 26 «Και για να επανέλθω στην σειρά των λόγων μου, σας προσθέτω ότι έχω ακόμη πολλά να είπω και να σας κατακρίνω δια αυτά και δεν θα δεχθείτε με εσεί ως αληθή και την κρίση μου» Αλλά εκείνο που με έστειλε είναι αληθής και δεν πλανάται ούτε ψεύδεται ποτέ. Κι εγώ εκείνα που ήκουσα από Αυτόν, αυτά λέγω στον τον κόσμο. Και συνεπώς όσα λέγω είναι δίκαια και αληθή. 27. Οι Ιουδαίοι όμως δεν κατάλαβαν ότι τους έλεγε δια τον πατέρα του και για την ιδιαίτεραν σχέση και κοινωνία εις την οποία και ως άνθρωπος διαιτέλλει προς Αυτόν. 28. Είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς, όταν υψώσετε επί του Σταυρού των ιών του Θεού, τότε θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο μόνος Σωτήρ και ότι τίποτε απολύτω δεν κάμουν από τον εαυτόν μου, αλλά συμφωνώ απολύτως προς τον Πατέρα μου. Και για να σας ομιλήσω σύμφωνα με εκείνα που συμβαίνουν μεταξύ των ανθρώπων, ώστε να με καταλάβετε καλύτερα, σας προσθέτω. Καθώς με δίδαξε ο Πατήρ μου, έτσι ομιλώ και αυτά ακριβώς λέγω. 29. Και εκείνος που με έστειλεν είναι μαζί μου. «Δεν με αφήκε ποτέ μοναχών ο πατήρ, διότι εγώ πράττω πάντοτε εκείνα που του αρέσουν και δι' αυτό διατηρώ αδιάσπαστον πάντοτε και πολύ στενή την επικοινωνία και σχέση προς τον πατέρα μου».